οτιδήποτε διατυπώσεως ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο πάσα τι αύτη θα διαλύεται δια των όπλων μέχρι νεώτερα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως βάσης οχημάτων και πεζών οι εξελφώντε τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκη κλωφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται εμέναζε, στο ράβιο παιζεί μουσική, το δε εγγύασμα δεν βρίαζε. Φίλε και φίλοι του πλατεία ρίγιο. Ε, είμαστε ξανά στον Αέρα τη Πλατία. Ε, ακούτε την εκπομπή αιστία ανομία και στα μικρόφωνα yeah. τη πλατεία, είναι ο Πάνωλάκι. Και η Βασίλισσα Μαλλιόν. Εστία Νωμία μετά από ένα μένα, μετά από ένα, μετά από ένα μήνα, ένα. Χρόνια και ζαμάνια να βούμε. <laughs> ε συγκινηθείτε μετά στους τέτοιους εφηβές, ανεξομάντιλα. <laughs> ε, Επανέλθαμε δυναμικά όμως, γιατί μαζί μας έχουμε και ένα φίλο ε, από τη συλλογικότητα Ενεργή-Ανεργή ε, και εδώ, έτσι θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, θα μας ε, πει για, τη, για το εγχείρημα αυτής της συλλογικότητας, για τις φράσεις τους ε, και τον καλησπαιρίζουμε. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να Ελπίζουμε να έχουμε μια κουβέντα που να βοηθήσει και όλο τον κόσμο που ακούει και όλο τον κόσμο που παλεύει, ενάντια στην ανεργία σε ένα μόνιμο εφιάλτη. Για πάρα πολλού κόσμου θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, να ξεκινήσουμε με συστάσει. Mm -hmm. ε, πότε, πώ, υπό ποιε ή ιδρύθηκε το κίνημά σα για να μπορέσουμε να έχουμε. Η ενεργεια ανεργία είναι μια συλλογικότητα δραστηριοποιείται κυρίω στην Αθήνα. Ε, θα δούμε σύντομα και σε άλλε πόλει, αλλά προς το παρόν στην Αθήνα. Ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια περίπου. Ε, μια συλλογικότητα ανέργων βασικά με την πεποίθηση ότι πιστεύοντα ότι αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία πέντε χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει αρκετό καιρό ακόμα, χρειάζεται οι άνεργοι με έναν τρόπο να οργανωθούν, να διεκδικήσουν, να παλέψουν για την δυνατότητα του καταρχήν να ζήσουν και κατά δεύτερον και βασικό να δουλέψουν. Να μπορούν να δουλέψουν για να ζουν αξιοπρεπός. Δηλαδή ήταν, Αυτό ήταν το πρώτο το εναρτήριο λάκτισμα, δηλαδή, αυτό που μα ένωσε όλου εμά ε, σε αυτή τη συλλογικότητα των έργων ανέργων πριν από δύο χρόνια. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει διάφορε κινήσει. Το πιο σημαντικό ήταν η προσπάθεια που κάναμε μαζί και με άλλες συλλογικότητε ανέργων από τι γειτονιέ τη Αθήνα, από ανέργου από σωματεία εργαζομένων, με διάφορο δηλαδή κόσμο, με ένα συντονισμό με διάφορου φορεί και κόσμο που διεκδικήσαμε την δωρεάν μετακίνηση για του ανέργου με τα μέσα μα τη φορά. Για πολύ καιρό χτυπάδαμε σε τείχο. Δηλαδή, οι απαντήσει είχαν γίνει παραστάσει διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασία, στο Υπουργείο Μεταφορών, προ κάθε υπεύθυνο τέλο δηλαδή, πάντων για αυτό το θέμα. Υπήρξε πολύ διαρκώς καθυστέρηση και όπως θα το πω λίγο προς πίσω στο ότι θα δούμε δεν γίνεται, δεν υπάρχουν ακριβώς οι δυνατότητες, η χώρα έχει μια δύσκολη κατάσταση οπότε δεν μπορούν να προκύψουν λεφτά και κονδύλια για να διατεθεί ένα τέτοιο, μια τέτοια παροχή. Παρ' όλα αυτά και μέσω capital καλοκοντρόλης και μέσω κρίση και οτιδήποτε όταν πιέστηκε λίγο η όλη η κατάσταση και λόγω του, το του καλοκαιριού δηλαδή αλλά και όταν πιέστηκε λόγω τον. Τη μαζική απέτηση των ανέργων για τη δωρεάν μετακίνηση, βρέθηκαν λύσει και δόθηκε όπω. Πολλοί κόσμοι το ξέρει ακόμα, καλό είναι για πολλά πράγματα που μάθιν και κόσμο είναι για την περιοχή, δηλαδή που ακούει τώρα την κυβερνητικά, ότι υπάρχει δωρεάν μετακίνηση για όλου του ανέργου με τα μέσα μαζική μεταφορά με, με μια βεβαίωση που παίρνει από, από τα γραφεία του ΟΕΔ. Χωρί κανένα άλλο προαπαιτούμενο, με την κατανεργία σου, πηγαίνει στον ΟΕΔ, ζητά βεβαίωση για να μετακινήσει περαιτέρω με τα μέσα μαζική μεταφορά και με την επίδειξη αυτή τη βεβαίωση, χωρί να. Δείχνει τον λεπτή αντί εισιτηρίου, δηλαδή να έχει το αίμα τα κίνηση. Ακόμα όταν πηγαίνουμε στο ΑΕΒ απ' έξω από τα καταστήματα και ενημερώνουμε, δώσουμε και καλούμε για άλλε ειδικέ του τα από και μετά, πολύ συχνά δεν το ξέρει ακόμα. Αν δεν το καλοκαίρισει. Δηλαδή μπορεί όσο έχει τη δυνατότητα που είναι άνεργο κινητή του ΑΕΒ, να πάρει αυτό ακόμα μικρό μεν, αλλά υπαρκτό. Σκεφτείτε για πολλοί κόσμο στην Αθήνα να κατέβει, να κάνει ένα βιογραφικό που είναι άνεργο 120 πήγαινε 120 έλλα και αυξήσει μετά και ποιο ξέρει τι και πώ. Τα δυο μισά βλέπω να τον πόλεμο χοντρικά 2-3 ευρώ πήγαινε, είναι μια ανάσα τέλο πάντων να μπορεί έστω για ένα βιογραφικό να πα, χωρί να πρέπει να σκέφτεσαι πού θα βρω τα οικονομικά, πώ θα πάω, πώ θα πληρώσω το εισιτήριο κλπ. Και είναι ακριβώ αυτό που είπε, είναι λίγο ότι οι άνεργοι δεν δηλαδή το ξέρουν σε ποιου ψηφοφόρου αυτό το πράγμα. Αυτό δυστυχώ είναι εδώ. Είχαμε μια εικόνα που πιθανόν είναι πιο ευρέω γνωστό, αλλά εδώ και μήνες, δηλαδή, του τελευταίου τρει μήνε, δηλαδή έξω από τα ζητήματα του ΑΕΠ που γίνεται μια κίνηση για διεκδίκηση και άλλων πραγμάτων. Και ε, συναντάμε κόσμο που δεν έχει γνώση αυτή τη παροχή και εμεί την προτρέχουμε, καθώ και λέξει, σε τα καταστήματα του Άιδο, να μπει μέσα να ζητήσει τη δωρεάν μετακίνηση, αφού το δικαιούται, είναι δωρεάν. Mm -hmm. Δεν μπορεί κανεί να του πει ότι δεν μπορεί να το πάρει ή κάτι τέτοιο. Ε, και μάλιστα η κυβέρνηση βρίσκει και πατήματα ε, στην άγνοια τέτοιων κονδυλίων, α πούμε, και πατηματα στην αγνοια τετοιων κοντιλιων ας πουμε και βοηθηματων προ του ανέργου, με αποτέλεσμα να μένουν αναξιοποιητά ποσά έτσι, τα οποία πού καταλήγουν. Κοιτάξαμε, τα παιδιά με, το, με τα κονδύλια υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι που στέλνει αρκετά χρόνια από τη φαίνεται. Δεν είναι δωρενό. Ε, Τι περισσότερε φορέ τα κονδύλια που διατίθονται, είτε από τον κρατικό προπολογισμό είτε από, το, από τα ΕΣΠΑ στον ΟΑΕΔ για απασχόληση των ανέργων, για προγράμματα απασχόληση ή οτιδήποτε άλλο, τα περισσότερα από αυτά, άμα δει ο Πιοδήποτε τον προπολογισμό τη Βολή και συζήτηση που γίνεται τέλο χρόνου, τα περισσότερα ή κάποια από αυτά τέλο πάντων, α πούμε τα περισσότερα, μένουν αδιάθετα στο τέλο. Mm. Ε, την ίδια στιγμή γύρω το ερώτημα, αφού είναι αδιάθετα, τόσες πολλοί κόσμος που δεν έχει δικαίωμα στο επίδομα ανεργία, πράγματος χάρη, που παίρνει ένα 12% μιλάμε για ένα 200 καταγεδραμμένων ανέργων, mm -hmm. και επίδομα ανεργίας παίρνει κατά 120.000, 118, 117, κάπου γίνει το νούμερο. Ε, πάρα πολλοί κόσμος δηλαδή δεν έχει ουσιαστικά καμία πηγή εσόδων για να μπορέσει να ζήσει. Οπότε, η εύλογη απορία είναι ότι εφόσον υπάρχουν αυτά, αδιάθετα χρήματα γιατί δεν υπάρχει μια ρύθμιση, μια πρόβλεψη, κάτι να διατεθούν στον κόσμο που έχει ανάγκη εφόσον υπάρχουν σαν Είμαστε χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα ότι αυτά τα ποσά δίνονται για να μην πάνε στην ουσία της καταπολέμησης για ανεργία, στην ανακούφιση ενό κομμάτιου ανεργών. Ουσιαστικά αυτά είναι προγράμματα τα οποία Διαχειρίζονται από τον ΟΑΕΔ μέσω ΚΕΚ, κέντρων επαγγελματική κατάρτιση. Κυρίω πάνε εκεί, όχι μόνο εκεί, mm -hmm. αλλά κυρίω εκεί. Και από εκεί διοχετεύονται πλέον, ε, παίρνουν ένα ποσό, καλύπτουν ένα ποσό για να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτιση για του ανέργου με κάποιε θε, ώρε θεωρία στην οποία παρακολουθεί ο άνεργο και κάποιε ώρε πρακτική εξάσκηση. Μόλι συμπληρώσει το πρόγραμμα, παίρνει ένα ποσό και ο άνεργο, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ίσω είναι αυτό που, θα, που παραμένει στα ΚΕΚ που το πατάει. Ο υπεύθυνο του προγράμματο που οργάνωσε το πρόγραμμα, τέλο πάντων, και του ανέργου. Mm -hmm. Σαν φανταστείτε τώρα, γιατί μπορεί να, να είναι και μη οικείο με τέτοια, πώ να το πω σχηματικά, σαν να είναι ένα φροντιστήριο, τέλο πάντων, ένα, μια σασχολή που γράφεται πολλέ φορέ, πάει κάνει κάποιε ώρε και μετά ένα τρίμινο, τετράμινο, πεντάμινο, εξαρτάται με το πρόγραμμα. Πήγαινε στι ιδιωτικέ εταιρείε για να δουλέψει σαν απόκτηση πρακτική άσκηση με τα Vowtser. Και Vauțερ πώς... κατά κινηλο φελού εργασία που είναι ειδήμεσει σε δίμοσιο, είναι παρόμοια του ίδιου σε <συντήριες> αφιολογική γίνονται προγράμματα, τα οποία δεν ε, λύνουν <συντήριες> το πρόβλημα εκεί είναι το, <συντήριες> το <συντήριες> θέμα του. είναι, είναι ότι προγράμματα. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία για πέντε μήνε μπορεί να προσφέρουν τέλο πάντων, να φέρουν ότι προσφέρουν μια ακούφιση, ένα μισθό, ένα εισόδημα, αλλά τα μιλάει για πέντε προγράμματα που δεν έχουν δικαιώματα. Όπω οι άλλοι εργαζόμενοι, δηλαδή, στου Δήμου συγίου, μετά από απέτηση και σε μερικέ περιπτώσει, σωματίου εργαζόμενο στο Δήμο, ε, αναγκάστηκαν Δήμαρχοι να ε, δώσουν να, ή, λοιπόν, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα εργασιακά που έχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν μόνο στο Δήμο. Μαζί με στους που δουλεύουν για 5 μήνε 6 να δουλεύει τα ίδια δικαιώματα. Ή παραδότο χάρη, δεν αναγνωρίζω τα βαρέρα είναι αν δουλεύει πάλι στα χαρτιότητα στο δήμο ή στα σκουπίδια σκουπινάρκα οπουδήποτε, δεν έχει αδύνατο. Δεν έχει δικαίωμα άδεια, δεν έχει δικαιομαι αναρωτική άδεια. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα είναι φτιαγμένα ακριβώ για μια εκμετάλλευση 5 μηνών. Σε εσένα αυτό που μένει είναι η οικονομική απολαύση, τέλο τα λεφτά που θα πάρει για αυτού του 5 μήνε, αλλά η ουσία είναι ότι σε πέντε μήνε ξανά είσαι στην ακόμα και αν είναι περισσότερο διάρκεια προγράμματα, 8 μηνών δεν δικαιούσε επίδομα ανεργία και δεν μπορεί να μπει στο άδεια, και απλά θεωρεί ωφελούμενο, όχι ακριβώ εργαζόμενο, ωφελήσε από αυτή την πρακτική τέλο πάντων, Κερδίζει 5-6 μήνε, τέλο πάντων ικανοποιεί την ανάγκη σου την. Α δύναμία σου θα βρει δουλειά και σε πέντε ξύπνησε ξαναίσει στο γαϊτανά και τη ανεργία ακριβώ, δεν ακριβώ να πάμε ανακύκλωση. Δηλαδή δεν, δεν λύμε το πρόβλημα. Εμεί το λέμε χαραστικά με ασφέρει το καρκίνο δεν διατρέψει. Μπορεί να μην μπορεί να λίγο, ναι, αλλά ναι. ο καρκίνο στην εκεί παραμένει, δεν αλλάζει το θέμα για να ασκέλμα. Τέλει κάτι πιο δραστικό. Χαμαζείτε όλε την νοσοκομεία αλλιώ στο θεατρικό ή το λοιπόν προσπαθούμε να θερπέψουν. Δεν πάνε ένα σπερήνε για τον πόνο. Αυτά τα προβλήματα είναι κάτι τέτοιο. Υπάρχει παρενθετικά να πούμε ένα αντίστοιχο κίνημα που είχα έρθει σε παλιότερα που λεγεται δίφορ V4 ότι ασχολούνται με τα βάουτσερα ακριβώ με την κοινωνικά. Είναι, είναι κυρίω άνθρωποι που ήταν σε βάουτσερ σε το την προγράμματα, δεύτε, αυτά, αυτά, αυτά τα εκμεταλλευτικά προγράμματα. Είναι ε, για να είμαι πολύ ειλικρινή, ε, στην οποιαδήποτε προσπάθειά μα προ τον ΟΑΕΔ, προ τον Υπουργό Εργασία, όλου του αρμόδιου που είναι υπεύθυνοι για το θέμα τη ανεργία των ανέργων που βρίσκονται δουλειά. Η απάντηση είναι ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούνται για τέτοιου είδου προγράμματα πεντάμινα με τα δικαιώματα που έλεγα πριν, και όχι για την δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόληση-εργασία κλπ. Δηλαδή, είναι τέτοια η στόχευση, η κατεύθυνση που το πω. Οπότε, η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν να διατεθούν για κάτι άλλο. Ενώ υπάρχουν σαν χρήματα, η απάντηση είναι όχι, στοχεύουν εκεί. Αυτή είναι η δουλειά, σε αυτή είναι η κατεύθυνση του, δηλαδή η ανακύκλωση που λέμε εμεί, όχι να λύσει το πρόβλημα. Λέω να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Mm -hmm. Πήρατε την πρώτη τζούρα σα από του ενεργού ανέργου. Να πούμε ότι η μουσική την οποία θα ακούσουμε σήμερα είναι εκπομπή. Είναι προσωπική του λόγι του καλεσμένου μα, του Γιώργου. Και μπαίνουμε με. Πέρσι, δεν ξέρω καμιά ειδικότερη μουσική, απλά σαν κομμάτια που μου αρέσουν για αυτό που προτείνουν. Απλά για ναι, να γίνει ένα νέο κύκλο καλεσμένο στο μέλλον. Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο. Ε, να στέλνουν οι φίλοι που μα ακούνε <σχει> τα σχόλιά του στο τσάκ του σταθμού πλατεία -radio το κανάλι το οποίο δουλεύει σίγουρα αυτή τη στιγμή. Και myradio stream κάθε πλατεία radio επίση, το εναλλακτικό κανάλι το οποίο είναι και αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ ωραία. Ό,τι απορίε έχετε ή σχόλια που θέλετε να κάνετε για το θέμα που συζητάμε, για παρεμφερή, εδώ προσφέρετε. Λοιπόν, παρεμφερή. Εδώ είμαστε και πάλι, ε, συντονιζόμαστε στο www.platea.org.com ε, ε, Μπαίνουμε στο chat του σταθμού να χαιρετήσουμε του πρώτου που μα στείλανε του τους χαιρετισμούς τους τον Σταμάθη, σταμάθη ε, τον Αποστόλη Έτσι, και τους Στέλα. Και τα ένα είναι με ερωτηματικά έφεση, <σχεδιά> με τους ίδιους γιατί είναι πολλά ερωτηματικά. Ε, ε, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και κατόπιν και μια ερώτηση του φίλο τον Γιώργο. Είναι γεγονός ε, ότι όσο βαθαίνει η κρίση, ε, μπορούμε να παρατηρήσουμε την εσωστρέφεια που υπάρχει στον κόσμο, την άρνηση ε, και τον φόβο ε, και την απογοήτευση να τον κάνουν να μην θέλει να αντιβράσει, ε, να οργανωθεί και να κινητοποιηθεί, ας πούμε, για να αντισταθεί σε όλη αυτή τη λέλαπα που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ε, και αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, Γιώργο, είναι το εξής. Κατά πόσο είναι εύκολο να προσεγγιστεί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ε, από ψυχολογικής άποψης. Γιατί αν οι εργαζόμενοι, ρε παιδί μου, ε, είναι μία φορά χάλια, με τις συνθήκες που την κρατούν, φαντάζομαι ένας άλλο προσπαθώ μάλλον να φανταστώ σε τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκεται. Εντάξει, σίγουρα και αυτό το δείχνονο δηλαδή προσπαθούμε να υπάρξει μία, μία προσπάθεια να οργανωθούν τέλο πάντων οι άνεργοι να διεκδικήσουν να αγωνιστούν είναι σαφώς πάρα πολλέ οι δυσκολίες. Είναι ό, όλη η πενταετία της κρίσης έχει συμβάλει στο πενταετία τρα, συνήθεια, κοντεύουμε μέχρι χρόνια τον Μάιο. Mm. Η εξαετία ουσιαστικά όταν μήκαμε στο Μνημόνι, no. yeah. πολλά... <laughs> έτσι 10 Μάι, πλησιάζει. Η εξαετία που είμαστε μέσα στο Μνημόνι, από την αρχή δημιούργησε σε πολύ κόσμο μια, ένα αίσθημα ότι δυστυχώ δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, δυστυχώ είναι λίγο μονόδρομο το ότι βιώνουμε. Τα γεγονότα του καλοκαιριού και όλη η όλη στροφή και από την μεριά τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιτείνανε αυτή, αυτή την άποψη, αυτή την αντίληψη ότι δυστυχώ να δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, έτσι μπορούμε να κινηθούμε. Με αποτέλεσμα αυτό να κάνει πολύ δύσκολη και την, την, την προσπάθεια να οργανωθούν, να διεκδικήσουν, να αγωνιστούν οι άνεργοι, σαφώ είναι πολύ η κατάσταση και στου εργαζόμενου, στο εργατικό κίνημα. Αλλά εδώ με στου ανέργου λέγοντα υπάρχουν και ένα σωρό άλλε δυσκολίε που είναι λίγο διαφορετικέ από το κομμάτι των εργαζόμενων. Παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει ένα χώρο με την έννοια που μαζεύονται, που μπορεί να δει σε πάθη μαζί του. Όπω στου εργαζόμενου, παραδείγματο χάρη, σε ένα κλάδο που μαζεύονται, να συζητάνε, υπάρχει ένα σωματίο, μια υποτίθεται, ένα στοιχείο με τον τρόπο Πώς που είναι. Θα είναι θα δεν λέω πέρα. ότι είναι πολύ καλά, αλλά. Μπορούν κάπω να βρίσκονται οι άνθρωποι να συζητάνε, να αποφασίσουν για πράγματα, να διεκδικούνε δεν ισχύει το ίδιο για του ανέργου. Δεύτερον. Είναι πολύ δύσκολο η οποία προσπάθεια γίνεται στο έξω των ΑΕΔ που άλλο έρχεται, να ήθεταν στην κάρτα, ή να πάρει κάποιο επίδομα ή να πάρει κάποια αίτηση βεβαίωση με χίλια δύο προβλήματα στο κεφάλι, του άδειε έξω, ότι μπορεί να βγάλουμε ο καθαφέ προσωπικά, επιβίωση, οικογενειακά, ό,τι έχει ο καθένα που mm -hmm. διοργόθηκαν αυτή την εξαρτία, αλλού άλλο έχει του προβλήματα. Ματέλα και το ψύχου. Και τρίτο που θέλω να πω σε παράγοντα δηλαδή πολύ ανασκευτικό και την κάνει, είναι, είναι ότι yeah. μιλάμε για κόσμο ο οποίο. Αυτό που παίρνει ω feedback, να το πω λίγο τώρα σχηματικά, σαν feedback, είναι ότι εγώ φταίω που δεν έχω δουλειά. Mm -hmm. Η δικιά μου η Μπόργια mm -hmm. είναι. Εγώ δεν κυνήγησα πολύ, εγώ δεν πήγα πολλά. Ε, Πώ να το πω μετά το πτυχίο μου, γιατί μίγαμε για πολύ κόσμο πτυχιούχο, αλλά και μία. αλλά δεν πήγα πολλά σεμινάρια, πολλέ βεβαιώσει, πολλά πράγματα. Και άρα φταίω που δεν βρήκα ε, δουλειά, δηλαδή δημιουργεί ένα πιο ενοχικό και ψυχολογικό που σου δίνει μια ανυμπόρια που είναι πολύ δύσκολο να βρει. Ότι δεν είναι προσωπικό σου πρόβλημα. Δηλαδή, mm. όταν το έχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε μια χώρα το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι μένα, προσωπικό. Τα καταγγέλνει εμένα, το πραγματικό. Μάλλον δεν είναι προσωπικό σου πρόβλημα το οποίο και η πλάνη, η παραγγέλνση ο κόσμου. οποίο είναι, είναι καθ' όσο, ούτε, Το αναπαράγγανε τα τελευταία 5-6 χρόνια εντέχνω και τα κανάλια και η πολιτική τάξη. Διαρκώ προσπαθούσαν να πείσουν και όλα αυτά τα προγράμματα που παίρνει πιστοποίησης, για υπολογιστές, για οποιαδήποτε πάντων πράγματα, σε, μπαίνει σε ένα τρυπάκι που ούτως ή άλλως, ξαναλέω, το σύστημα και πώς σε πιέζει, σε βάζει σε μια λογική, Γιάννη δεν μπορώ να κάνω mm. και εγώ φταίω, σε βάζει και σε ένα τρυπάκι κυνήγα. Πάρε περισσότερα, βάζε περισσότερα. Ε, Φτιάξει βιογραφικό, και κάνει. ένα και το άλλο. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ έχω okay, και τυχαίο πιάγω. Πάλι άνεργο είμαι. Δηλαδή και ο που δεν έχει επίση να ανεργοστό. Άνθρωπο και διαδρακτορικά πάλι είναι άνεργο. Δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ μαθηματικό είναι mm. Και ο άνθρωπο είναι φυσικό και πληροφορική. Θεωρητικά επιστήμη με Αλλά τέλο πάντων δεν υπάρχει ακριβώ αντίκρισμα. Δηλαδή να δουλέψει σε τι, <laughs> στην Ελλάδα. Ε, το εξωτερικό σαφώ δεν είναι λύση. Θέλω να πω ένα σχόλιο γι' αυτό. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος, ε, φεύγει και έφυγε. Πιο πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ακόμα προ το εξωτερικό ψάχνοντα μια λύση κάπω να βρει να βολευτεί. Τώρα πλέον που έχουν περάσει κάποια χρόνια, ε, όποιο μιλήσει με κόσμο που επιστρέφει, που πήγε, δεν είναι ακριβώ τα πράγματα όπω φαντάζομαι τον ο καθένας, Θα βρω δουλειά, θα κάνω μια καριέρα, να mm -hmm. προσπαθήσω να στρώσω τη ζωή μου. Δεν είναι ακριβώ αυτά τα πράγματα. Και εκεί πέρα οι είναι πολύ δύσκολο και εκεί ο κόσμο που πηγαίνει είναι μυαλά, είναι κόσμο που έχει σπουδάσει, που έχει αγωνιστεί στη ζωή του, που έχει Άδει, δούλου, για mm -hmm. δ Χωρί ζωή, χωρί ελεύθερο χρόνο, με λίγα χρήματα περισσότερα από εδώ, λίγα κατά τον τρόπο ζωή εκεί. Δηλαδή είναι ακριβώ ευθεία η αναλογία. Λέω δηλαδή, εδώ έχει 500, α στο 500 ευρώ, δεν έχει τόσο στο εξωτερικό. Αλλά αν βάλουμε τι, παίρνει με το 500 ευρώ στην Ελλάδα και με το. Έχει χιλιάδε ολέγα να ξέρεις, στην Αγγλία στην Γερμανία το ίδιο πράγμα <σκεφίλαια> μια <ή> άλλη <σκεφίλαια> <ανοίγμα> <σκεφίλαια> στο ζεις, δηλαδή. Και είναι και ξένηθιά. Δηλαδή και επιστημονικό γραμμικό να είσαι ξένηθιά είναι ξένηθιά. Αφού δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, Είσαι με ότι την οικογένειά το πώς έχει σκεφτεί να είναι ζωή σου. Πολύ σκόπιμο, δεν είναι επιλογή το εξωτερικό ή για η Είναι ανάγκη για κόσμο και άμα τα μια να Μόνοιμα να μείνω έξω, μια δουλειά, κάτι να κάνω τέλο πάντων. Αν είναι δύσκολο, γιατί αυτό το είπε πριν. Αν στα σωματεία, στου χώρου δουλειά, οι εργαζόμενοι. και δεν υπάρχει και πάλι εκεί τόσο μεγάλη συμμετοχή η οποία θα έπρεπε να υπάρχει τα χρόνια τη κρίση. Καλά, εκεί υπάρχουν άλλοι λόγοι. Εδώ πάμε πάνω... αλλού. Στι ε, ε, συντεχνιακού τύπου ε, ιστορίε που παίζονται εκεί, στου ε, συνδικαλιστέ που έχουμε δει πω στου μεγάλου συνδικαλιστέ. Εντάξει, και πάμε σε άλλη κουβέντα. Παρόλο όλα αυτά δεν ήταν Και πάλι δεν υπήρξαν πρωτοβουλίε να ψαχθούν είναι κάτι το οποίο ήταν εκτό του τέχνη Δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμμετοχή. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Σε, σε κανένα Σε Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ξε... <συγγελίου> καλά τα πράγματα στο εργατικό κίνημα και οι άνεργοι να είναι στο σπίτι του και να διακτυπώνουν. Ή αντίστοιχα να είναι καλά να διακτυπώνουν οι φοιτητέ, οι νεολαίοι στη χώρα και οι εργαζόμενοι στην τυλά. Δεν πάνε. Αρκ Σαφώ για την ανεργία, αλλά αυτά που έλεγα πιο πριν είναι ανασχετικοί παράγοντε. Απλά το βασικό είναι, όπω και στα πάντα πιστεύω και στου εργαζόμενου και παντού, να πιστέψει ο καθένα ότι έχει τη δύναμη στα χέρια του και ότι αν ενωθεί μαζί με άλλου που έχουν μαζί του παρόμοιο ίδιο πρόβλημα, τέλο πάντων, μπορεί να βρει λύσει. Αν επιλέξει ότι ο δρόμο είναι μόνο μου να τη βολέψω κάπω, αυτή η αυταπάτη που πήγε για πολλά χρόνια όταν εγώ ήμουν μαθητή, δεν γίνεται πια μόνο σου να τη βολέψει κάπω. Κάπω μωρέα, εγώ θα κοθω, κάτι θα βρω <Και> να ναι. να κάνω, έχει μια δουλειά ο πατέρα μου, κάποτε να την αναλάβω. Δηλαδή, και θα σώφω. Δεν υπάρχουν πια αυτά τα πράγματα στην εξαλείωση. Και έτσι, αυτά κατα, καταρρύφθηκαν όλοι αυτοί οι μύθοι στο πώ θα μπορούσα να κάνω. Αυτή τη στιγμή, μιλάμε για, να, για μια κατάσταση η οποία δυστυχώ κάθε χρόνο χειροτερεύει. Δηλαδή, ακόμα και η όποια ελπίδα και προσδοκία υπήρχε από το καλοκαίρι με το δημοψήφισμα, με του ναι, μεγάλου αγώνε ναι, ναι. του ελληνικού λαού, έλεγε μπορεί κάτι να πάει αλλιώ, δηλαδή κάπω διαφορετικά πράγματα. Φαίνεται ότι αν. Πα, παραμείνουμε σε μια λογική ανάθεσης, ε, ότι θα, θα, κάποιοι άλλοι θα τα κάνουν για μας, Να το πω έτσι πολύ απλά, δεν, δεν μπορούμε, να δούμε κανένα, μπορούμε να έχουμε κάνει καμία αστριμέρα. Είναι μονόδρομος, αυτή είναι η δικιά μα δηλαδή, Το δικό μα βίντεο δηλαδή, που λέμε του ανέργου έξω από το και παντού, ότι ο μόνο δρόμο είναι να οργανωθούν οι ίδιοι οι άνεργοι. Σε επιτροπέ ανέργων για να παλέψουν δικαιώματα, Α, οι πάρα. εργαζόμενοι αντίστοιχα. Δηλαδή, μην περιμένουν από ηγεσίε, mm -hmm. εργατοπατέρε ή εργαζόμενοι να φοράνε. Αν εργοπατέρε, αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, Μην περιμένουν ότι έτσι κάπω mm -hmm. θα λυθούν τα προβλήματα. Άρα, εσεί τι προτείνετε σε αυτή τη φάση. Εμεί σε αυτή τη φάση είμαστε εδώ και ένα εξάμεινο σε μια προσπάθεια από την Παμμένα το καλοκαίρι να συγκροτηθούν σε διάφορου δήμου γειτονιέ τη Αθήνα, τη να υπάρχουν επιτροπέ άνεργων, αναγειτονιά, που να μπορέσουν να βάλουν ένα αντικητικό πλαίσιο, κάποια βασικά δικαιώματα δηλαδή να μπορέσουν να διηγήσουν και πέραν του πιο συνολικά να έρθουν σε συντονισμό επιτροπέ, ανέργων από κάθε γειτονιά και να διορθήσουν. Παραδείγματο χάρη ενώ η πάσχα πάσα βάλει προ μια πρωτοβουλία και δεν είναι υπογραφέ από ανέργου έξω από αΕ, ότι είναι δίκαιο ένα έτοιμο να, να πει μέχρι το μέλλον τη γιορτή του Πάσχα, να υπάρξει ένα επίδομα, ένα επίδομα βοήθεια σε όσο κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει γιορτέ, δεν μπορεί να έχει ένα πασχαρινό τραπέζι, δεν μπορεί να κάνει να καλύψει τι χιώρε του ανάγκε. Τι στοιχειώδει του ανάγκε. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι να υπάρξουν επιτροπέ ανέργων σε κάθε γειτονιά, να διεκδικήσουν το επίδομα ανεργία, να διεκδικήσουν την αυτοθαρμακευτική περίθαλψη πλήρω για όλου του ανέργου. Το μέσο μαζική μεταφορά είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει, αλλά αν, αν επαναπαυτούμε, μπορεί να μην το έχουμε πολύ ακόμα. Άρα, mm. ούτε αυτό πρέπει να κάνε πίσω. Ναι, αλλά είναι μια πρώτη νίκη, έτσι. Είναι μια πρώτη νίκη και δείχνει λίγο τον δρόμο. Αυτό είναι το σημαντικό ότι ακόμα εκεί που έλεγε όταν ξεκινήσαμε την ιστορία με τα εισιτήρια για την μεταφορά. Είχε πλάκα ότι ακόμα και όταν προσπαθούσαμε να συγκροτήσουμε κόσμο άνεργοι να μαζευτούν, να διεκδικήσουν κλπ. Αυτό που λέγαμε μεταξύ μα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Μάλλον δεν θα καταφέρουμε για πολλά πράγματα, μάλλον δεν θα μα δώσουν μια τέτοια ευκολία. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και εμεί εκεί πέρα μια πρωτοβουλία και λέγαμε ότι έχει δυσκολίε, δεν βλέπουμε να είναι πολύ πιθανό. Παρ' όλα αυτά, αν παλέψει, αν ενωθεί με το διπλανό σου που έχει το πρόγραμμα εσένα, αν διεκδικήσει, αν δεν αφήσει κάποιον να το κάνει, μπορεί να υπάρχουν ακόμα και πια μικρά. Ξαναλέω δεν το είπαμε δεν είναι η μεγάλη νίκη το... το εισιτήριο και η διαμεταφορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό για πολλοί κόσμο. Ακόμα και αυτό που λέγαμε, δηλαδή το βιογραφικό <συσόλιο> το και να βγάλει δηλαδή δουλειά. Δηλαδή απλά πράγματα. Οπότε, η γνώμη, γνώμη μα είναι, το που λέμε δηλαδή τώρα, είναι ότι ε, προ... για την μόνη περίοδο βάζουμε μπροστά μέχρι το Πάσχα να κάνουμε μια μαζική κινητοποίηση και διαμαρτυρία του Υπουργείου με συνάντηση με τον Υπουργό, να δοθεί ένα έκτακτο βοήθημα όλου του ανθρώπου που είναι άνεργοι. Που δεν παίρνουν ούτε ευρώ κάθε μήνα, και κάπω πρέπει να ζήσουν έστω και να βγάλουν τι γιορτέ με κάποιο τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε, ένα, σε μια συνολική πάλη του ανέργου σε κάθε γειτονιά, με βασικό αίτημα, γιατί όλα αυτά είναι καλά που λέμε το εισετηρίο, το επίδομα ανεργία. Ότι πρέπει σε πολλοί κόσμο που είναι 50 χρονών πλέον να προσμετράται ο χρόνο τη ανεργία του στα συντάξιμα έτη, γιατί δεν θα μπορεί ποτέ να βγει στη σύνταξη. Mm. Και ένα μεγάλο για πολλοί κόσμο 50-55-60 που μένει άνεργο δεν, δεν, δεν έχει αύριο. Πιθανότητα ανέβει ο δεν μπορέσει ποτέ να βρει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πέρα από αυτά είναι κάποια μέτρα που μπορούν να κουφίσουν αυτοί του ανέργου. Το βασικό πρόβλημα είναι, γιατί και κάθε φορά το τονίζουμε ότι εμεί δεν, δεν ζητιανεύουν οι ανέργοι, δεν ζητάνε, βέβαια, και με ένα κομμάτι να μπορέσω να ζήσω. Το βασικό πρόβλημα είναι θέλουμε να βρούμε δουλειά. Αυτό το βασικό αίτημα είναι να βρούμε σταθερή δουλειά και μόνιμη για να ζούμε αξιοπρεπώ. Το ένα βοήθημα, δηλαδή, για αν έχω μια δουλειά, ένα μισθό, με τα δικαιώματά μου, με τι απολαύσει μου και να μπορώ να ζω. Τα άλλα είναι μέτρα ανακούφιση που πρέπει να πάρουν άμεσα για να μπορεί ο άλλο να συντηρηθεί μέχρι να βρει δουλειά που αυτό είναι ο στόχο. Δηλαδή το, το θέμα αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε στο, στο, στο, στο πιο μακρινό τελευταίο στάδιο, δεν άμεσα μπορεί να το πετύχει, είναι ότι πρέπει να υπάρξουν θέσει εργασία. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο θέμα τη ανεργία. Δεν... Αυτά όλα που λέμε είναι ξαναλέω βοήθειε σημαντικέ, αλλά ανακούφιση. Δεν, δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι θέσει εργασία. Μόνοι, είμαι σταθερές να μπορώ να βλέψω ο κόσμο να έχει μισθό, να έχει ακολαβές, να έχει δικαιώματα κλπ. Πάμε σαν Πάμε σαν Στο οποίο, διαβάσατε εσύ, γιατί το δύο... Α, ναι. Sitting Σε... on On the, on the of the bay. Ωραία, the... και επαναρχόμαστε. sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, And then I'll watch them roll away again, yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll. Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to do for Look like nothing's gonna come out So I'm just gonna sit on a dock bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on a dock bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Don't Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου Γιώργο. Και θα σας ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που το γνωρίζετε, το πιστεύετε και ισχύει ότι οι εκάστατε κυβερνήσεις στα τελευταία χρόνια της κρίσης με τους χειρισμούς που έχουν κάνει, είναι αυτές που ευθύνονται για τα τεράστια ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν στις μέρες μας. Πώς από τη στιγμή που το γνωρίζετε αυτό διεκδικείται Αυτά που διεκδικείται από αυτή την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη. Εμείς σαν συλλογικότητα ανέργων, αυτό που έχουμε καθήκον και έχουμε βάλει δηλαδή στον εαυτό μας, έχουμε βάλει το καθήκον αυτό, ε, να δώσουμε όλες τις μας δυνάμεις για να ενώσουμε ανέργους να διεκδικήσουν ε, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρέπεια, εργασία κλπ. Αυτό είτε μας αρέσει ή όχι, είτε κάποιο ψήφισε αυτή την κυβέρνηση ή δεν την ψήφισε που μας ακούει οτιδήποτε άλλο, ε, Αυτά υλοποιούνται από ένα κεντρικό κράτο και από ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν διάφορε προσπάθειε να Αλληλεγγύς προς προ του ανέργου, ήταν πολλά πράγματα προ φυγικό ενό χαριά τώρα που υπάρχει μια κύκμα αλληγίση που υπήρχε έτσι στο παρελθόν για του ανέργου πολύ στην αρχή τη κρίση μπορεί να ξαναυπάρξει και στο μέλλον. Αλλά αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή αυτά μπορεί να είναι μια βοήθεια, μια αλληλεγγή. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει οι κυβερνότητε, γιατί ε, μείσα συλλογικό δηλαδή, κυβέρνηση να δώσει και τα προβλήματα. Ε, στο, στην αντιπαράθεση που έχουμε κάνει με την κυβέρνηση, σου λέει ότι ωραία και εσεί τι θα κάνετε, αυτό που πολλοί άλλοι δεν μπορούν να πούνε ότι εμεί δεν είμαστε την κυβέρνηση, ούτε διεκδικήσαμε να γίνουμε. Αυτό που διεκδικήσε να γίνει κυβέρνηση και έδωσε ελπίδα στον ελληνικό λαό ότι θα διώξει τα μνημόνια, ότι θα ζήσουμε καλύτερα, θα έχουμε δουλειά, θα έχουμε ε, μια καλύτερη ζωή, οφείλει να βρει τι απαντήσει σήμερα. Δηλαδή αυτό διεκδίκησε την ψήφο, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να δώσει απαντήσει στα προβλήματα. Άρα δεν φτάνει ότι Βρήκαμε ένα πρόβλημα. Διοντώνεται τώρα τι να κάνουμε. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν βρέχει ξαφνικά ανεργία. Έχουμε κρίση, έχουμε παγκοσμίωση σε πάρα πολλέ χώρε. Mm. Άλλο η ανεργία είναι 25%, άλλο είναι 5%. Άρα, μάλλον δεν mm. είναι ακριβώ, δεν έβρεξε στην Ελλάδα για πολλή ανεργία και κάπου αλλού δεν έβρεξε τόσο πολύ, έβρεξε λιγότερο. Δεν είναι έτσι κάπως τα πράγματα. Υπήρχαν συγκεκριμένε πολιτικέ που εφαρμόστηκαν. Αυτοί που τις εφάρμοσαν, σαφώ και έχουν τι ευθύνε του. Τι Τιμωρήθηκαν και καταδικάστηκαν τον ελληνικό λαό που επανειλημμένε φορέ. Και καλά, δηλαδή έγινε. Και καλώ έγινε ό,τι έγινε. Πολύ όχι. Όχι, όχι. Και πάλι και άλλα. Πάντω συνέβη. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα με ποιο τρόπο μπορεί να διεκδικήσει να υπάρξουν απαντήσει από αυτού που θα έπρεπε να τι δώσουν. Άσχετα το δημιουργήσουν ή το πρόβλημα με την έννοια, σαν να λέω δεν αφορούσε κανέναν. Απλά λε ότι έχει ευθύνη να βρει απαντήσει στο πρόβλημα των ανέργων σήμερα που είναι στο 1 και από όσα. Ούτω ή άλλω, το πω άλλε να του χάρη. Υπάρχει μια πρωτοβουλία που ξεκινάει, που ξεκίνησε σήμερα η Γαλλία στην Αθήνα και τελειώνει την άλλη στην Αθήνα, το Δήμο τη Πάτρα. Mm. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Ο Δήμο Πάτρα πήρε mm. μια πρωτοβουλία mm. με τον Μπελετήδη, τον Δήμαρχο mm. τη Πάτρα. Ήμουνα για πολλά χρόνια φιλική εκεί στην πόλη, οπότε τον είχα και ακουστά, δηλαδή όταν κατέβαινε για δήμαρχο. Ε, τώρα που κέρδισε το Δήμο, πήρε μια πρωτοβουλία σημαντικότατη να ξεκινήσει μια πορεία από την Πάτρα με διάμεσου σταθμού σε κάθε πόλη από Αγίο, Ακράτα, Διακοφτό, Ξιλόκαστρο, Κιάτο, Κόρ Μέχρι Αθήνα, που φάνε εδώ την Κυριακή, μια μεγάλη πορεία κατά τη ανεργία. Με αιτήματα παρόμοια με αυτά που λέει το Δήμο Πατρών για το επίδομα ανεργία για όλου, για τη μόνιμη σταθερή δουλειά, για να μην έχει προγράμματα ανακύκλωση πεντάμινα αλλά μόνιμε θέσει, για κάλυψη για το των ανέργων κλπ. κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Η ίδια, η ίδια σαν συνήγορο Διαβόλου που λέει η Βασιλική, η ίδια, mm. το ίδιο συνήγορο Διαβόλου λένε του χάρε Δήμο του Πάδρα μια εβδομάδα που έχει πάρει λίγο πιο διαστάσει το θέμα. Στιστά μέσα μέσα ενημέρωση και τι θα κάνετε κύρια διήμαρχε, τι θα πετύχεται μια πορεία από την Αθήνα στην μάτρια μια εβδομάδα και δεν γίνεται το πρόβλημα. Σαφώ δεν γίνεται το πρόβλημα, αλλά χρειάζεται κάτι να γίνει να ακουστεί και να πετύσει λύσει από του κυβερνήτε. Εκεί το Δεν λέμε ότι έχουμε τι απαντήσει για όλα αυτή τη αυτό που θα να κάνουμε είναι να οργανωθούν οι άνεργοι, να πάρουν ήδη ανέργεια προσθεσία του και να αντικίσουμε άμεσα 4-5 μέτρα ανακούφιση και βασικά να παλύσουν το δικαίωμα του στη δουλειά. Από αυτού που είναι κυβέρνηση, διεκδικούμε όπω κάθε φορά του άλλου το κίνημα των αγωνιζόμενων, εργαζόμενων, ανέργων, όλε οι μορφέ του κινήματο, διεκδικούν από αυτόν σου τη εξουσία. Αυτό είναι, πώ το λένε, λογοτελειακό δρόμο το πω έτσι. Διεκδικεί την εκάστοτε εξουσία να δώσει λύσει ή να πέσει. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ό,τι φαίνεται τέτοια διάθεση δεν υπάρχει ούτε από τι προηγούμενε κυβερνήσει υπήρχε ούτε από την τωρινή. Τουλάχιστον η να πεσει υπαρχει αλλο δρομο οτι φαινεται τετοια διαθεση δεν υπαρχει ουτε απο τι προηγουμενε κυβερνησει υπηρχε ουτε απο την τωρινη τουλαχιστον η θεανα ο τον ελληνικό λαό. Να, κάτι Λα... για γεμιστά, Ελλή. Και αυτό είναι και... και... φαγητά low budget, ρε παιδί μου. Πράγμα. Ότι ο Έλληνα, εντάξει, βεβαιή μου, ό, θα ψωμολησάξει, θα επιβιώσει όμω. Δεν το φοβόμαστε, <σχ> γι' αυτό τον έχουμε ταράξει. Βέβαια να πούμε ότι έχετε την τύχη ο Υπουργό Εργασία και έχουμε την τύχη να δηλώνει κομμουνιστέ κιόλα. Οπότε ίσω την παράδοση διαμαρτυρία που θα κάνετε να τα μαζί σα με λάβα. Ναι, ναι. Και να διεκδικήσει κι αυτό. Το θέμα είναι αυτό, Βελιά. Ότι στα λόγια μπορεί να λε και να είσαι πάρα πολλά πράγματα. Ή ό,τι δηλώσει σε αυτή τη χώρα πολλά <σίλια> το θέμα είναι <σίλια> συγκεκριμένα να την κάνει και πώ δίνει απαντήσει στα προβλήματα. Δηλαδή, ε, να σα πω ένα, το παράδειγμα αυτό με το συζητητήριο που θέλω κάθε φορά γιατί ήταν, είχαμε βρεθεί με όλε τι κυβερνήσει που είχαμε περάσει. Δηλαδή, όταν ήταν και εγκέρο βουλευτή Εργασία, μετά που ήταν, ο, ποιος ήταν στην πρώτη κυβέρνηση ο, ο, ο Σκουρλέτη, ήταν ο Νουμινό Σκουρλέτη, <σίλια> <του σίλια> δηλαδή, με κάποιον το από τον ίδιο να την υπουργό για την ενεργία είχαμε βρεθεί. με τον Γεωργέρο βουλευτή, ο οποίο ήταν, στο μεταφορών με άλλου δηλαδή, με όλε τι Πασόδου Μια Δημοκρατία Δημάρ τότε, ΣΥΡΙΖΑ, μετά, όποιο δεν θα φορά κυβερνούσε. Η απάντηση σε κάθε. Δι... Παιδιά έχετε δίκιο, ναι, mm -hmm. πρέπει οι άνεργοι να δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση, Καλά, ναι. καλέτε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στο ότι ακόμα. τεχνική φύση. Ακόμα και οι πολίτεκνοι που έχουν ξέρω, μειωμένο εισιτήριο έχει γίνει μια μελέτη και έχουν ερευνηθεί πόσοι είναι οι πολίτεκνοι και άρα πόσα κονδύλια χάνονται. Από τις μεταφορές και άρα από το Υπουργείο Εργασία είναι υποχρεωμένο, το κάθε Υπουργείο Τελοπάντων, στην περίπτωση μα της Εργασία των Ανέργων, να δώσει το Υπουργείο Μεταφορών το ανάλογο κονδύλι για να καλυφθεί η χασούρα θεωρητικά τα πηγαίνει δωρεάν. Και άρα δεν υπάρχει τρόπος να γίνει. Δηλαδή σε νομικό, ναι. νομοτεχνικό ναι, σκέλος το πράγμα. Ε, η δικιά μα εμπορία είναι ότι αν Πώ βρέθηκε να βρει, να βρει <η> λύση, <laughs> δηλαδή, Άρα, άρα κάπω γίνεται να βρεθεί λύση. Κάπως γίνεται, αν θέλει όμω και αν έχει πολιτική βούληση. Δηλαδή, και αυτό που λέγαμε πριν για την κυβέρνηση. Ξέρω ναι. ε... να είναι και ψυφαλάκι για τι επόμενε. Σωστό. Ε. Δεν δε, δε διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή. Καθόλου. Να σίγουρα πολιτικέ σκοπιμότητε. Ναι. Ε, το θέμα όμω από εκεί και πέρα είναι το εξή. Ότι κάθε φορά η κυβέρνηση, και όπω φαίνεται και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενε, mm. κάθε φορά η κυβέρνηση όσο δεν υπάρχει ένα κίνημα αντίσταση και διεκδίκηση, διαρκώ παίρνει. Πίσω ό,τι έχει δώσει τι προηγούμενε φορέ. Δηλαδή, mm -hmm. όταν, δυστυχώ, επειδή έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώ ή ευτυχώ, όπω το αναγνώσει κανεί, mm -hmm. αλλά επειδή είναι έτσι τα πράγματα στη ζωή, όταν διεκδικεί, κερδίζει κάποια πράγματα. Όταν διεκδικεί, αυτά που έχει κερδισμένα, θα mm -hmm. χάσει κάποια, mm -hmm. μέχρι ο, ο απέναντι να ξανανιώσει τη δύναμή σου και το φόβο σου και άρα να ξαναπαραχωρήσει mm -hmm. κάποια δικαιώματα, κάποιε παροχέ κλπ. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή, Ωραία, κερδίσαμε το εισιτήριο. Άμα υπάρχει ένα επίδομα <σοίλιο> βοήθημα για την ώρα των γιορτών, τα αναμενόμαστε. Ωραία, πετύχαμε. Είναι πολύ λίγο, θα, θα το χάσει την άλλη μέρα. Δηλαδή δεν θα έχει αποτέλεσμα. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και λίγα τα νομοσχέδια, τα οποία τη πρώτη περιόδου έριζαν, τα οποία σταδιακά πάρθηκαν Απήρωσα, πίσω. Συγγνώμη, κοπέλα. Στην απέτηση των θεσμών. Αν κάπω γίνεται να γίνει και προ τα πίσω το πράγμα. Ούτω ή άλλω, ε, να το πω αλλιώ, η. Μια κυβέρνηση, όπω τώρα και η κυβέρνηση, με το φτωχό μου του μυαλό και με αυτά που βλέπω στι ειδήσει, στα κανάλια τη μέσα μαζική ενημέρωση, για να μπορέσει να δουλειώσει, πρέπει να πάρει αποφάσει που θα έχουν κόστο, σύγκρουση, φάνηκε το καλοκαίρι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι είναι και εδώ, δηλαδή, να μιλάμε σοβαρά. Το πρόβλημα είναι τη ανεργία. Λένε όλοι με ξύλινο λόγο στα κυρίαρχα μέσα μαζική ενημέρωση: Το θέμα είναι η ανάπτυξη. Άμα υπάρχει ανάπτυξη, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα του χρέου, των μέτρων τη ανεργία. Πάνω με κοιτάει mm. γιατί ξέρω ότι βγαίνει στη φυριά με τη ε, στέγη. Επειδή ακριβώ δεν προ... είναι αυτό το θέμα τη ανάπτυξη, ακριβώ ναι. και το πρωτοδότημα. Ότι όλοι στα ανάπτυξη το θέμα τη ανεργία για να λεφθεί χρειάζεται θέσει εργασία. Θέσει εργασία με το φτωχό μου να λέγω, με αυτά που βλέπω ότι καταλαβαίνω, έχει δύο τρόπου. Είτε θα υπάρξουν ιδιωτικέ επενδύσει με βάση το, την εικόνα τη χώρα στην οικονομία, δεν προβλέπεται το πάνω σε διάστημα. Είτε θα υπάρξει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να βρει δουλειά mm. Θα προκληθεί κόσμο σε νοσοκομεία, σχολεία, εκεί που έχουν ελλείψει, σε δήμου. Έτσι, κάπω γίνεται να το αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω αν έχουν βρει και άλλα κόλπα ή άλλα τεχνικά σματα. αυτά δύο είναι τα βασικά. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν προβλέπεται ιδιωτική επένδυση κάτι δύο, για να πει ότι θα έρθουν από κάπου λεφτά, ακόμα και με του όρου του ξαναλέω, μιλάμε που δεν συμφωνεί ακριβώ. Αλλά έστω ότι κάπου θα πούσαν λεφτά. Δεν προβλέπεται να έρθουν. Με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν επιτρέπεται. Γιατί πρέπει να έχει σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, δεν μπορεί να mm -hmm. προσλήψει. Άρα λοιπόν, για να το λύσει στο θέμα, επειδή ένα τα δύο πρέπει να κάνει, αναγκαστικά θα έρθει σε σύγκρουση. Αναγκαστικά κάποιον θα δυσαρεστήσει. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που δυσαρεστεί είναι τον εργαζόμενο, τον άνεργο, αυτό που δεν έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να κάνει ειδικέ οικονομικέ ζώνε, υπάρχει αυτό. Πόσο λύνεται και ανεργία έτσι και δεν κάνει και δημόσια επενδύσει, και δεν είναι και πρωτοφανή. Αλλά δεν είναι στο συλλογικό. Γίνανε στην Βραζιλία στο Μουντιάλ, πώ έγινε ναι, το Μουντιάλ, ναι. τι γίνανε στο Κατάρ, διάβασα τι προάλλε τα άρθρα που εργασιακό μεσαίωνα θα φτιάχνουν τα γήπεδα. Ναι, το, ναι, το Μουντιάλ ναι. του 22. Δηλαδή και γι' έχουν φτιάξει ολόκληρε ζώνε, ειδικέ οικονομικέ που είναι παραγκού πολύ κανονικά. Και δίπλα είναι, πολύ και εδώ. είναι yeah. το μέλλον των προσφύγων, των ανθρώπων που είναι yeah. εδώ. Ε, και αν σκεφτεί ότι ρε, επειδή μου, αυτή τη στιγμή, ζούμε μια αποικιοκρατικού τύπου κατάσταση στη χώρα μα, αν τα λέμε και αυτά. Ε, και αυτό μάλιστα φαίνεται από το γεγονό ότι για οποιοδήποτε νομοσχέδιο ε, πρέπει να περαστεί από την Βουλή, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει έγκριση από του θεσμού. Ε, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, γιατί αυτή η άσπρη μέρα. Ε, δυστυχώς θα αρχίσει, να, θα αρχίσει πολύ να έρθει ε, και το γκρι θα είναι, αυτό, ίσως που θα, θα είναι το πιο σύντομο με τον, τον γκρι φόντο. Αλλά παρόλα αυτά καλά κάνετε ε, και όλοι μας πρέπει να, να αγωνιζόμαστε, να οργανωνόμαστε, να αντιεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, ε, πέραν από ε, να αφήσουμε μάλλον νοχικά σύνδρομα στην άκρη. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα η οργάνωση στις γειτονιές. Σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν συλλογικότητε, συνελεύσει ε, που να δρούν ε, και να αφήνουν, να αφήνουν οι άνθρωποι το φόβο στην άκρη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Συμφωνώ απόλυτα, Βασιλική. Είναι βασικό ο φόβο να φύγει. Δέχνατε το καλοκαίρι για, μία, για ένα μικρό διάστημα ο φόβο έφυγε από πολύ κόσμο. Mm. Οι μέρες εκείνες που ζήσαμε, ο οποίο τη βίωσε με τον που μιλάει κλπ. ήταν κάτι μεγάλο σχολείο. Για το τι μπορεί να βγάλει, ο κοπέζο Συμπεριφέρεται, εκείνεί τεδρά, ένα λαγο, μια κοινωνία. Mm. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι ένα πράγμα το φόβο που πρέπει να εκλείψει γιατί έτσι απελευθέρωται δυνάμει. Mm. Δευτέρα δηλαδή, που έρχεται στο καλοκαίρι, αυτό είναι το, το θετικό τη πόλη. Mm. Κόσμα που υποστήριξε mm. εγώ, να μην πω μόνο ο που υποστήριξε το όχι, ακόμα και εγώ το ναι. Είδε μια διαδικασία που είναι δικαστική, που ο κόσμο παίρνει θέση. Ε, προσπαθεί να κάνει ομάδε υποστήριξη του νέου του Έφελικά. Mm. Δηλαδή, mm. ναι, ναι. Παίρν λίγο μια φορά με το θέμα. Παίρνουμε μια θέση. Μοιάζει και εμένα, αλλά δεν είναι κάτι που είναι μακριά και με αφήνει παγιέρα διάφορο, τότε ελευθερώνουν τι Μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Ένα πράγμα είναι ο φόβο. Δεύτερο πράγμα, και επιμένει πολύ σε αυτό, είναι η ενότητα. Δηλαδή, αν δούμε πώ λειτουργούν εκεί από πάνω όσοι κυβερνούν τόσα χρόνια, είναι, είναι. είναι πολύ συχνά ενωμένοι, ε, προσπαθούν να διαχωρίσουν εμά. Δείτε στην αρχή με το ασφαλιστικό του το ότι αν θα κυλάξουν τι συντάξει των παλιών ελεύθερων κεφαλαίων των σχόλε και πώ θα πάει, άρα παλιοί Δημόσιο η οτι mm. για ολα σάδηση. Ατι... Ναι. Δηλαδή, ειναι η ιδιωτικη πράγμα, σύνδρομο που λέγαμε δηλαδή, εδώ, ναι. ακριβώ το, το δίπολο και την αντιπαράθεση. Ο ένα απέναντι τον άλλον. Δεν είμαστε ο ένα απέναντι τον παλιό, ο, ο, ο άνεργο, τον εργαζόμενο, ο ιδιωτικό, στο δημοσίο. Βασικά είμαστε όλοι μαζί, γιατί, γιατί βράζουμε όλοι ήδη στο ίδιο ζουμί. Δεν μπορεί κάποιο να γλιτώσει. Έτσι. Και δεν ξεχνάμε ότι τα χρόνια αυτά τη κρίση έχουμε δύο πολύ σημαντικού σταθμού. Για μένα ο πρώτος σημαντικός σταθμός είναι το καλοκαίρι του 2011 με τις κινητοποίησεις που έγιναν στο Σύνταγμα ε, τη συνέλευση της πλατείας Συντάγματος η οποία μετά προεκτάθηκε και σε άλλες 53 αν θυμάμαι καλά γειτονιές της Ελλάδας ε, και μέχρι το, και τα μέσα τέλη του 12 αυτές λειτουργούσαν και είχαν κάνει πολύ σημαντικά βήματα Μία είναι αυτή παρακαταθήκη για μένα και η δεύτερη είναι το καλοκαίρι που μα πέρασε με την αντίδραση του κόσμου, μέσα στα capital control, στην τρομοκρατία, στον media και όλα αυτά που παρόλη την κατάσταση αυτή, ψήφισε το, το 80% ψήφισε όχι, ας πούμε, του ελληνικού λαού και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ε, ούτε ελαφρά τη καρδιά να λέμε, έλα μωρέ και σιγά που θέλανε το 80% να βγούμε από το ευρώ κλπ. Είναι πολύ σημαντικό δείγμα και νομίζω ότι άμεσα θα δούμε και άλλα, και ούτε, άλλα ούτε να προηγαιόμαστε ότι δεν μπήκανε μέχρι τέλους αυτοί αγώνες. Συμπέ για να πάνε μέχρι τέλου οι επόμενοι. Δεν άμα. γίνεται με τη μία. Μια παρακαλή, με την άλλη. Ακριβώ. Την πνίξαμε προσωρινά, είναι αλήθεια. Χρειάζε όμω το συμπεράσμα σου, κρατά τι κέρδισε, τι... Τι... τι κερδίθηκε τότε, με ποιο τρόπο, τρόπου οργάνωση, μορφή αντίδραση, για να είσαι πιο αποτελεσματικό στην άλλη φορά. Τι κολλάει αυτό το μάθημα. Α πούμε, α πούμε σχολείο, Λοιπόν, προχωράμε. Red Hot Chili Peppers. Καλλιφορνικέ. Πολύ ωραία. Και γερνάμε να μιλήσουμε για το για τι γειτονιέ, το οποίο ξεκίνησε με την Hmm. Καλώς στον αένα. Ε... Συντελειδόμαστε, δηλαδή αρέντο, λύσαν το με αρέντο, ξαναλέμε σε εγώ σου. και στο τσάντ του σταθμού, σέλετε μηνύματα. Ε... Συνεχίζουμε την κουβέντα μας από εκεί που δεν είχαμε αφήσει και το πιάνουμε στις επιτροπές ανέργων σε κάθε γετονιά. Γιατί είχαν μια πάνω σε με το θέμα των γειτονιών και τον συνελεύσεων της γειτονιά. Είχαν το πώς πρέπει ο καθένας στην, κοινων... στην τοπική του κοινωνία, στη γειτονιά του να κινηθεί και να έχουν γίνει προσπάθειες σχεδόν, σχεδόν στις περισσότερες αναγεωγραφικοί περιοχές να τα χωρίσουμε κάπως της Αθήνας. Δηλαδή, υπάρχει Επιτροπή Ανέργων που έχει στηθεί και έχει μια δράση και κίνηση στους Δήμους Νέα Πυλαδέρφεια, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα κλπ. Υπάρχει Επιτροπή που τώρα συγκροτείται και οργανώνεται Υπάρχει επιτροπή ανέργων στι περιοχέ των Νοτίων Προαστίων. Αρκηρούπολη, Λιγούπολη, Άγιος Δημήτριος, Άλυμο κτλ. Μάλιστα. Υπάρχει αντίστοιχα προσπάθεια για την επιτροπή ανέργων σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Ταύρο. Ε, αντίστοιχα άλλη προσπάθεια στον Πειραιά. Δηλαδή υπάρχουν σε διάφορε περιοχέ τώρα υπάρχει μια δυνατότητα και βλέπουμε στο περιστέρι που είναι μεγάλο δήμος, πολύ κόσμο ανέργου mm -hmm. και πάρα δηλαδή που δούλευε σε εργοστάσει πράγματα που κλείσανε και πλέον είναι άνεργο. Ε, υπάρχει δηλαδή. Αν το γεωγραφικά πιάνει κάπω, υποτιθέμε να καλύψουμε όλε τι περιοχέ, όσο περισσότερε περιοχέ γίνεται. Η λογική μα είναι ότι 2, 3, 5, 10 άνθρωποι είναι μια καλή εκκίνηση να ξεκινήσει μια επιτροπή ανέργου σε μια γειτονιά, να αρχίσει να στείνεται, να οργανώνεται, να κάνει μια δράση. Θα έρθει σε επαφή με πάρα πολλού ανέργου. Το βλέπουμε καθημερινά την παρουσία μα στους ΑΕΒ, έξω από τα καθήκοντα του ΑΕΒ. Ότι αν πα με διάθεση. Να ε, ενωτικοί μαζί με τον Ντμπλανό σου να αγωνιστούν, Υπάρχει κόσμο ο οποίο το βλέπει θετικά. Δεν έχει τι δυνάμει, τι αντοχέ που να πάει σε, μέχρι τέλου ναι. την όρτα υπόθεση του αλλά δείχνει διάθεση και δυνατότητα να συμμετάσχει, να βοηθήσει. Αυτό είναι καταρχήν θετικό. Εμεί επιμένουμε στι επιτροπέ που έχουν να γίνουν ανα γειτονιά. Πέρα από τα γενικά αιτήματα που θέλουμε ούτω ή άλλω επιτροπές επιτροπέ να συντονιστούν για να διεκδικήσουν. Όπω το επίδομα ανεργία, όπω η ατροφολογική υπερήθαλψη, όπω η προσμέτρηση των χρόνων ανεργία στα συντάξιμα έτη, όπω η μείωση του χρόνου εργασία για να υπάρξουν θέσει εργασία, δηλαδή ένα τέτοιο πλαίσιο αιτημάτων που μπορεί να βρει ο καθένα και στο blog μα στο ενεργή.wordpress.com. Ε, αλλά πέρα από αυτά, αναγειτονιά μπορεί να διεκδικηθούν και, και ειδικότερα αιτήματα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει κάπου διάβαζα τι πριν από κανένα μήνα, ένα μισή μήνα, διάβαζα κάπου στο διαδίκτυο ότι υπάρχει μια προσπάθεια σε περιοχέ, σε μια περιοχή. Που ήταν στο μοσχάτο φάει που είναι ο παλιό mm. μπορούν να δοθούν εκτάσει σε ανέργου. Mm. Γιατί είναι ah, για καλλιέργεια είτε, είτε διαμονή, είτε είτε γαμωνίδε, είτε Υπάρχει μια πρωτοβουλία που στείλανε εκεί, το πήρε το μου, ένα μισή μήνα. Mm. Δηλαδή, υπάρχουν και, θα... και ειδικά θέματα που μπορούν να δοθούν. Δημιουργήσει. Ποιά χάρη σε Δήμο μπορείς, mm. η των στο Δήμο και να το δημοτικά είναι να κάνει ένα ή μπορεί να δει με ποιο τρόπο να αποφασίσει <συσχελόνι> να δώσει κάποια τα αποδοτικά ο φέλε του ανάγνω του Δίου. Μόνο του χάρη ε, για να ενταχθούν όλοι γιατί δεν είναι ακριβώ και όλο τα συγνωνικά πατοιώσει. Συγνώμη θα μάγει και στα μέσα του να πάρουν, πέραν τον δομών αλλιγή που όπου οι άλλο είναι ανοιχτέ και έχουν πρόσβαση όλοι. Ακόμα και σε αυτέ τι θεσμικέ δρομέ έχουν φτιάχνει από δίδυμου, θα μπορούσαν να διεκδικηθεί από Επιτροπή Ανέργων, να έχουν πρόσβαση εκεί στα κοινωνικά γιατρία, στα κοινωνικά μαγεία, στα κοινωνικά απολύτωία και να μην έχουν δεύτερο με έξοδα. Για την υγεία του, για την διαβίωσή του, την τροφή του κλπ. Θα μπορούσαν να είναι και πιο ειδικά θέματα να δούμε αυτό. Το θέμα. Πέρα από το γενικό, δεν είναι μια γενικό, μια επίκληση που απλά θα μαζευτούμε να διεκδικήσουμε κάποια γενικά αφηρημένα. Υπάρχει και το συγκεκριμένο πεδίο στου Δήμου. Υπάρχουν εδώ μέσα λέγεις, σαν ξανά λέω: Υπάρχουν Δήμοι που μπορεί να πιέσει για να διεκδικήσει. Να υπάρχει μια ελάφρυνση, μια ανακούφιση στου ανθρώπου τη περιοχή. Μια και ανέφερε στο Δήμο Πάτρα πριν να πούμε ότι η κεντρική εξουσία έχει κινηθεί εναντίον του Δημοπαθνή. Δηλαδή προσφορά να πάρει πίσω και οι δικαστικά το Δημοπάτερα, επειδή αν δεν υλοποιήσει τα μέτρα. Δεν υπάρχει... Εδώ υπάρχει ένα θέμα, είχε γίνει ένα παρόμοιο αντίστοιχο, αντίστοιχη περίπτωση με το Δήμο Πετρούπολη. Mm -hmm. Αν κατά χρόνο 1,5, που είχε πάρει μια απόφαση για τα τέλη κάτι με του ανέργου. Ε... Δεν είμαι σίγουρο το που λέγεται επιτροπή δημοσιο δίκησε κάτι κάποιο mm -hmm. επιτροπή που ελέγχε τι αποφάσει των Δήμων και τη δήλω δίκηση, ε, του είχα να πει ότι δεν μπορούν να πάρουν το μέτρο. Για να μην τελειώνει η ένα και το Δήμο του. Ε, Είχαν εννοείται παραπόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του στείλανε την η κεντρική, και, και, και, και δίκυση, ε, να βρουν άλλο τρόπο. Κάπω το κάλυψαν, <συμή> ναι. δεν, δεν τα ξέρω ακριβώς τα τεχνικά, νομικά της πρόθεσης, Αλλά είναι δεδομένο ότι η κεντρική εξουσία σε πάρα πολλά αυτά πράγματα, σε πάρα πολλά και πόσο μάλλον ο κ. Αυτή είναι δηλαδή. Δεν είναι μόνο. Το θέμα τη ανεργία δείτε το εξή. Κάθε χρόνο υπάρχουν τα στοιχεία και στην Ελιστάν, τώρα δεν έχω πρόχειρα μπροστά μου. Αλλά κάθε χρόνο υπάρχει μια έρευνα που λέει πόσε θέσει εργασία χάθηκαν μέσα σε μια χρονιά, πόσε δημιουργήθηκαν. Mm -hmm. Με βάση το ότι κλείσανε κάποιε επιχειρήσει, ανήξαν κάποιε άλλε yeah. κλπ. Ε, αν δούμε το πόσε θέσει εργασία χάνονται, πόσε ε, ανοίγουν. Yeah. Σαφώ yeah. είναι το ισοζύγιο πολύ αρνητικόν υπέρ των θέσεων που κλείνουν, γι' αυτό ανεβαίνει η ενεργία, Αλλά πέρα από το ποιοτικό στοιχείο είναι ότι οι νέε θέσει που ανοίγουν. Πάνω από τι μισές πλέον δεν είναι νέε θέσει εργασία μόνιμε. Είναι προσωρινέ. Είναι ένα δηλαδή. καιρό, είναι ένα τετράμινο, ένα πεντάμινο. Αναμειώνουν τα αποσοστά μερικέ. Αυτό δηλαδή, δηλαδή. και ποιοτικά αλλάζει, ότι τώρα δηλαδή, πλέον εκεί που είχε μια κατάσταση με κάποιε θέσει εργασία που μια πλειοψηφία ήταν μόνιμες και μια μειοψηφία προσωρινέ, τώρα είσαι λίγο στο, στο ίσο και κάποιο θα περάσει το κομμάτι δηλαδή, των προσωρινών συνθήκων εργασία έναντι Και άρα λοιπόν θα, θα είσαι και πλέον. Προπονημένο, να το πω σχηματικά, στο τρυπάκι, ότι ούτω ή άλλω η δουλειά θα είναι για 4-5 μήνε, μετά θα ξανακάνω κάτι άλλο. Θα είμαι άνεργο, θα έχω δουλειά, θα πάω κάπου αλλού. Ε, και μα το λέγαμε πιο πάλι έναν ήδη αστείο και πλάκα, διότι τότε που είχε επίθυμα που είχε ξεσηκωθεί τότε, πολλοί κόσμοι να είχε πει από τον Παραδρέο Γεωργάπη με το πρώτο μνημόνιο, ότι στόχο είναι να έχουμε έναν εργαζόμενο ανα οικογένεια. <laughs> Τώρα είμαστε πολύ χειρότερο από τον εργαζόμενο ανα οικογένεια. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άνεργο. Μα αν όχι ναι. άμεσα, πατέρα ή μητέρα ή αδερφό, θα υπάρχει θείο, ψάδερο, δεν υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα συγγενή ο οποίο είναι άνεργο, υπάρχει σίγουρα συγγενή με τον δακτυλικό και δουλεύει μαύρη εργασία. Μπορεί να μην δουλεύει καθόλου, να δουλεύει εκ περιτροπή, κάποιε λίγε ώρε κλπ. Και, και πλέον γίνεται μόνιμο αυτό το πρόβλημα. Και ποιοτικά αλλάζουν όλε οι ηθίκε εργασία. Αυτό όλα, δημιουργότερο... όλα, να, να τονίσουμε πολύ είναι ότι δεν είναι απλά θέμα των ανέργων. Είναι και θέμα των εργαζομένων το θέμα τη ανεργία. Μα είναι ενδυνάμει άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Ένα ενδυνάμει άνεργοι. Δύο ουσιαστικά εμεί, σαν άνεργοι το ένα και και θα χρησιμοποιηθούμε και μεθαύριο ξανά σαν πολιορκητικό τελείωμα. Σαν να πούμε για όποιε αλλαγέ. Mm. Ότι δεν θέλει. Ακόμα δηλαδή, το πω. Συζήταγαμε έναν φίλο πριν και κάναμε πλάκα και λέγαμε Αφγείο Σύριτσα, θα δώσει 751 πρώτο ε, βασικό μισθό. Είχα, ναι. Και λέγαμε πλάκα και ναι, του ναι, λέγαμε λέγα, Δεν θα δώσει 751 γιατί όσο είμαι εγώ απέξω που είμαι άνεργο. Θα σου λέει το αφεντικό σου ούτε ότι είσαι. αν πάρεις 300 και, mm -hmm. και μην μιλάς. Έτσι. Δεν θέλεις, θα πάρω τον άλλον που είναι έξω και θα δει και με 200 και με 150. Βέβαια, άνθρωπος. Άνθρωπος, Οπότε λοιπόν και, δηλαδή, και άφελ μας δεν θέλουν οι αλλά όσο υπάρχει ένα 200 είναι σαν εφεδρικός στρατός mm -hmm. που θα πιέζει τους ήδη υπάρχοντες mm -hmm. στρατιώτες, δεν λοιπόν, έτσι, για να έχουν χειρότερες συνθήκες. Εκείνο το πρόβλημα. δεν είναι δικό μας θέμα, γι' αυτό και λέμε κάθε φορά σε όποιε ενέργειε έχουμε κάνει και στα υπουργεία και διαμαρτυρίε, απευθυνόμαστε πάντα σε σωματεία εργαζομένων, σε φορεί εργαζομένων γιατί είναι, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κομμάτι του αυτή την, αυτή την πάλη γιατί αφορά και αυτού. Θα είναι η επόμενη. Θα είναι στη θέση μα, αλλά και να μην είναι θα χειροτερεύουν οι συνθήκε και αυτού όσο είμαστε εμεί. Mm -hmm. Το ένα 200 δεν πέφτει σαν νούμερο. Και αυτήν την επόμενη ερώτηση μου είναι και πιο θεωρητική τώρα. Άνεργοι και εργατικό κείμενο. Τώρα το κατά είναι σχέση, το κατά πόσο. Υπάρχει, εντάξει, αν το δούμε θεωρητικά ή αφηρημένα, σαφώ και υπάρχει ένα πράγμα ότι. Ο καθένα, ο κάθε άνθρωπο χτίζει μια συνείδηση ή μια συνείδηση με βάση την τα υλικά του αποτελέσματα και αυτό που λαμβάνει στα χέρια και πάντων την θέση του στην παραγωγή να το πούμε με mm -hmm. παλιακού όρου yeah. θεωρητικού. Ο καθένα έτσι συνείδηση. Σωστό. Υπάρχει το πρόβλημα του ανέργου ότι επειδή ακριβώ δεν έχει λιγία από λαγί μα δεν έχει αποτελέσει πέρα ότι δεν ζει καλά, δεν έχει κάποιο υλικό του αποτύπωνον, είναι πολύ δύσκολο να συγκροτήσει συνείδηση Σωστό, δεν είναι ναι. καθόλου εύκολο, είναι mm -hmm. δεδομένο. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή και με βάση ότι και τον πολυεργητικό κρυό που έλεγαμε θα χρησιμοποιηθούν οι άνεργοι, αλλά και του εργαζόμενου που μπορεί με να είναι στη δική μα θέση, και πάει λέγοντα δηλαδή να υπάρχει ένα φαύλο κύκλο, να έρχονται στη θέση μα να ξαναδουλεύουν ξανά εμεί την mm -hmm. ανεργία ξανά και να γίνεται ένα πιο πράγμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό από, από κοινού να παλέψουν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ξεχωριστότα τα συμφέροντα. Εμεί δεν παλεύουμε. Να διεκδικήσουμε μια μόνιμη και σταθερή δουλειά για να τη χάσει κάποιο άλλο. Mm -hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι, το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε όλοι μόνιμη και σταθερή δουλειά και αυτό θα το διεκδικήσουμε. Μαζί λοιπόν με του εργαζόμενου, ακριβώ για να μην χάσουν και αυτοί μεθαύριο τη δουλειά του, mm -hmm. πρέπει να, είναι, να κάνουν υπόθεση δικιά του το, το θέμα τη ενεργεία. Και να αντιπαλέψουν την ενεργεία. Γιατί τα σωματεία, όντα και οργανωμένα, ανα κλάβο, ανα χώρο δουλειά κλπ. έχουν και δυνατότητε άλλε. μια δουλειά με την ενεργεία, παραδείγματο αν τότε φαντάζομαι, μια δουλειά για του μηχανικού θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα μια συγκρότηση των μηχανικών που είναι άνεργοι: το τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να διεκδικήσουν, τι εισφορέ του που πληρώνουν από το ξέρω όσοι έχουν ελεύθερο κρηματίε και άμα δεν έχουν δουλειά, πληρώνουν εισφορέ. Αν υπήρχε μια προσπάθεια τέτοια, λέει, από κοινού εργαζομένων ανέργων, θα μιλάγαμε για πολλαπλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το θέμα ότι πρέπει να επιμείνουμε. Στο από κοινού και ξαναλέω πάντα με το στόχο και τη ότι όχι του διαχωρισμού. Ναι, οι παλιοί εργαζόμενοι άνεργοι κλπ. Το τα τη εργατική τάξη είναι και άνεργοι και το οικοκοινωνικό σώμα προφανώ δεν είναι Κομμάτι τη εργατική τάξη είναι και άνεργος. Δεν είναι άνεργο αυτό που πριν την κρίση ήταν εφοπλιστή Αυτό είναι στο Δεν είναι που το έχει. που έχει δουλειά και συνεχίζει θα έχει όσο συνεχίζουν τα πράγματα έτσι. σε ένα είναι από up shop spring. Come okay. out and play. Come out and play. You gotta keep them separated. Λοιπόν, και είμαστε ξανά στον αέρα. Στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή, ούτω ώστε να επαναλάβουμε ξανά τα βασικά προτάγματα των ενεργών ανέργων. Να πούμε με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Αυτά. Καταρχήν η Ενεργή Ανεργή. Έχουμε ένα blog, υπάρχει πριν, στο διαδίκτυο που μπορεί ο καθένα να δει. Ανεβάζουμε τακτικά όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, τις κινήσεις που κάνουμε, τις συνελεύσεις που έχουμε. Όποια δράση επιτροπών ανέργων υπάρχουν σε γειτονίες ανεβαίνει στο blog. Είναι το ενεργή-ανεργή, όλα μικρά, όπω θα πούμε, greeklish.wordpress.com και βεβαίω υπάρχει και το email ενεργή.aneguy.com <gmail .com> που μπορείτε να στείλετε email με είτε να έρθετε σε μαζί μα είτε να ρωτήσετε το οτιδήποτε, να απευθυνθεί για το οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα τη ανεργία σα. <στηνική> στην τακτική βάση. <στηνική> τακτικά, ανά μήνα, ανά μισή μήνα υπάρχει μια συνέλευση που κάνουμε κάθε εκεί περίπου, περίπου μισή μήνα, δύο στην Αθήνα στο κέντρο τη Σολεμού 13, 12, το όροφο στα Εξάρχεια, που κάνουμε τη συνέλευσή μα των ανέργων. Υπάρχει ένα. Συντονιστικό που συντονίζει ανάμεσα στη συνελεύση δηλαδή των ενεργών ανέργων μέχρι την η συνέλευση για να υπάρχει για να δραστηριοποιούνται να γίνονται όλε οι δράσει σε όλες τι ε, γειτονιές τη Αυτό που, που εμεί ξαναλέω προτάσουμε το πρώτο είναι ότι θέλουμε δουλειά σταθερή και μόνιμη. Αυτό είναι το πρώτο, ο πρώτο στόχο. Ο απότερο εκεί σε αυτή τη βάση ενωθήκαμε. Φτιάξαμε του ενεργού ανέργου κλπ. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν ένα σωρό ε, μέτρα ανακούφιση μπορούν να πάρθουν για του ανέργου. Και αυτά που διεκδικούμε είναι το επίδομα ανεργία για όλους χώρους προϋποθέσεις, να σταματήσει αυτή η κοροϊδία με το 12% των ανέργων να παίρνει επίδομα ανεργίας, ουσιαστικά να αναγνωρίζεις ότι το υπόλοιπο 80% δεν έχει πως να ζήσει, άρα σε συγγένεις, φίλους, στη γειτονιά, στην κοινωνία, πέντε φαινόμενα να έχουμε δει, εκεί εναπόκειται πλέον μετά η επιβίωση του καθενό εφόσον Σαν κράτο και ορίσερω το 10% πάρει επίδομα. Mm -hmm. Λε, λοιπόν, δεν δουλεύει. Δεν παίρνει επίδομα, δεν έχει κάποιε μαλλέ. Οπότε λε στον Κιάδα, ουσιαστικά σαν καρδιά του, αλλά λέει στον Κιάδα αυτή. Άρα λοιπόν, πρώτον πράγματα το, το επίδαμα ανεργεια. Η αντροφαλική θα ήθελε για άλλου άνεργου που σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ικανοποιηθεί, αλλά όχι παντού, πρέπει να υπάρξει χωρί προποθέσει ο οποιοδήποτε άνεργο που δεν έχει πρόσβαση, είτε σε φάρμακό είτε σε κατρό, yeah. πρέπει να μπορεί να πηγαίνει στα νοσοκομεία και δωρεάν να δέχεται τι σώπιε. Θεραπείε, ό,τι mm -hmm. χρειάζεται να γίνει τελικά με σε κάθε περίπτωση, διαγνώσει κλπ. χωρί να επιβαρύνεται τα έξοδα. Τρίτο πράγμα, αυτό που έλεγα και ιδίω κολλάει τώρα το ασφαλιστικό, επειδή γίνεται πολύ συζήτητα ταμεία που δεν αντέχουν το έξι, Το αλλιώ τι συζητάμε, ο κόσμο που είναι στα 50-55 μακροχρόνια άνεργο, το, το κομμάτι των χρόνων να μετράει στα συντάξει μαχρόνια, το κομμάτι που είναι άνεργο, το χρόνος ανεργία, mm -hmm. δεν είναι παράλογο. Οι περισσότεροι του άλλου γνωρίζουν για του άνθρωπου που γίνουν στο στρατόπεδο, το στρατικό. Μετράει, μπορεί να εξαγοράσει και να έχει σαν συντάξιμο χρόνο τη θητεία που ήταν ένα χρόνο να κολλήσει τα ενσημά σου δηλαδή, για να μπορέσει να δώσει σύνταξη όταν φτάσει στην ηλικία. Άρα γίνεται κάπω, θέλω να πω, με κάποιο τρόπο χωρί να έχει κόστο. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει ο άλλο δεν έχει να δώσει το κράτο, δεν ζητάω να δώσει τίποτα. Ζητάω να γνωρίζει ο άλλο που είναι μακροχρόνια άνεργο να μπορεί να έχει δικαίωμα να τα μετρήσει τα συντάξιμα χρόνια να θα δει σύνταξη να πει ότι και τα δύο χρόνια που δεν είχα δουλειά. Και ήταν ήμουν σε ενεργή εργατική ζωή, άρα δεν έβρισκα δουλειά. Δηλαδή, άρα δηλαδή, μετράτε στον χρόνο. Τελευταίο πράγμα, ότι να υπάρξουν θέσει εργασία. Εδώ έχουν προχωρήσει, δηλαδή, κοιτάξτε το οξύμορο. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει προχωρήσει τεχνολογικά, επαναστάσει, διαδίκτυο, ακόμα και την που κάνουμε τώρα. Πόσο εύκολο ήταν να γίνει πριν 10 χρόνια. Και υπάρχουν ναι. παρόλα αυτά, <laughs> αυτά περισσότερε ώρε δουλεύει ο κόσμο, λιγότερα λεφτά πληρώνεται. Θα υπήρχαν οι όρκε για λιγότερε ώρε και άρα περισσότερε θέσει, και άρα πιο πολλοί κόσμο να μπαίνει μέσα στην παραγωγή. Όλα αυτά σαν ξαναλέω μέτρα ανακούφιση με κεντρικό πρόταγμα και βασική προμετωπίδα την σταθερή και μόνη δουλειά για όλου. Αυτό είναι το βασικό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Και οργανώνω την επόμενη δράση σα, η οποία είναι έξω από το υπολογιστήριο. Ε, θα είμαστε και το Σάββατο στην Ελευσίνα, που έρχεται ο Δήμος Πατρέων με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων και πολλά σωματεία. Πολλοί κάτοικοι από την περιοχή έρχονται από όσε περάσει αυτή η διότυπη διαμαρτυρία στην πορεία που έρχεται στην Αθήνα. Θα είμαστε στο στην Ελευσίνα που θα έχει εκδήλωση ε, όταν θα φτάσουν εκεί οι άνθρωποι από την Μπάτρα στι 8-9 η ώρα είναι το απόγευμα στην Ελευσίνα. Εκδήλωση με σωματεία τη περιοχή, με κατοίκου, θα υπάρξει δηλαδή και θα είμαστε εκεί οι ενεργοί, άνεργοι, θα καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Ε, και την Κυριακή στο Συλλανδυτήριο στο Σύνταγμα mm -hmm. που θα έχει φτάσει ο Δήμος με όλους του αγωνιστές, τους φορεί που θα έρθουν θα φτάσουν την Κυριακή στο Σύνταγμα. Και εκεί καλούμε τον κόσμο να είναι πέρα από την υποδοχή, να μετατρέψουμε το, τον ερχομό των ανθρώπων αντιμπάτρων σε ένα μεγάλο. Αλλά ο Ιωσήβα κατά τη ανεργία όλο του κόσμου, όχι μόνο των ανέργων και όλο των υπόλοιπων. Και η επόμενη δράση, βέβαια δηλαδή, στο προγραμματισμένο, είναι ότι πριν το Πάσχα, θα δούμε, έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά που κάνουμε με το, με με το έκτακτο επίδομα ενόψη γιορτών, να μπορέσει να δοθεί για άλλου ανέργου, μαζεύονται υπογραφέ από όλα τα καταφύματα του ΑΕΒ στι περιοχέ εδώ τη Αθήνα, ε, μαζεύονται στοιχεία επικοινωνία και υπογραφέ από του ανέργου, ώστε να μπορέσει να κανονιστεί, να ιδεποιήσουμε όλο τον κόσμο. Για να ραντεδούν μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασία mm -hmm. 20-21 Απρίλιο πριν τη γιορτέ, πριν την περασμένη εβδομάδα, κάπου εκεί θέλουμε να έχει γίνει. Δεν έχουμε ακόμα μερωνία, γιατί θέλουμε να δούμε πώ τη αντιμετώπιση θα έχει αυτή η πρωτοβουλία τους αμέλους, αμέλους, yeah. στις, στα, στους αέργου, και αν δούμε και με βάση την κατάλληλη ανταπόκριση, να δούμε ποια μέρα είναι καλύτερα, αλλά πριν τι γιορτέ να υπάρξει και μια μέρα δυνατότητα. Θα πρέπει το να σκεφτεί το τερφάλι, να το κάνουμε να το κάνουμε μια συνάντηση, θα πρέπει να μα Πρακ φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εσεί τη αστυνομία. Ωραία, ή δεν δεν μπορεί να πει, είχαμε ένα μήνα να κάνουμε ασφαλεια, αλλά ήταν. Ε, να δώσουμε του αγωνισμού μα σχετισμού και την αλληλεγγύη μα στο δίκτυο ελευθερων φανταρών, Σπάρτακο και στο φίλο mm. μαζί Αργυρίου, όπως οποίο κάνει τι εκπομπέ ενώ το κάθε του που έχουν κάνει προβλήματα τώρα, γιατί κατάφερε μάλλον ο στρατό, να κερδίσει δημοκοντάτε δικασμένο. Μια δίκη εναντίον των παιδιών του κινήματο για σημαντική δυσφήμιση. Σημαντική δράση του δικτύου, γίνεται γνωστό και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Έχει στρατό, υπάρχει ένα αποκούμπι, μια βοήθεια, το δεκτενο πατράφου Πάρταχο, μπορεί να πευθυνθεί, για οπότε τη ζητημά σου, δηλαδή, όλοι όσοι ξέρουν τέλο πάντων ότι υπάρχει mm -hmm. ένα αποκούμπι. κούμπι. η δικαστική εξουσία δεν οποία από καλύπουμε δικαιωση ε, δεν συμφωνή σε αυτό. Ε, δύο χρόνια καταδικάστηκαν, βέβαια με τριετή αναστολή. Παρ' όλα αυτά, δημιουργείται δεκασμένο στην καταστολή του, του αντιπολιμικού κινήματο και του κινήματο των Φαντάρων. Δεν πειράζει, τα κεφάλαια ψηλά. Τέτοια εμπόδια θα τα βρίσκουμε μπροστά μα, όπω και τα βρίσκαμε. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Και αυτό είναι μια ώρα πάσα για τα το αγούμε και το κλείνουμε. Θα σε ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μα καλέσατε και για την ωραία υπομονή. Να δείτε και το κόσμο που ακούει. θα ξανάρθετε και θα δούμε και την εξέλιξη όλων αυτών των δράσεων που τρέχουν τώρα. Βεβαίως. Και πάμε να ακούσουμε το side Are You On. Και, από... θα εδώ ε, και να χαιρετήσουμε από τώρα. Ναι και να χαιρετήσουμε ένα γιατί έχουμε και τη συνέληψη Ωραία. Γεια σας λοιπόν. Τα λέμε την Πέμπτη. Καλά πολύ. Στην ώρα. Γεια σας. οτιδήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγκένρωσης εν κλειστό χώρο ή εν πέθρο. Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών.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 Έχει αρχίσει να φοβάται Σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτι Στουρνάρι πατησίων, πήγε οπλησίων Νύχτωσε έχει κουραστεί Κλείνει την πόρτα να στενάζει Στο ράβιο παίζει μουσική Το ίδιο άσμα νευριάζει Τα ίδια πάλι όλα που με στο κεφάλι.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 Εδώ, πολυτεχνείο, εδώ, εδώ, πολυτεχνείο Σας μιλά ο γραμμιός ευκολητής Από μια χώρα που ήταν φαντασκόν αέρα Σας μιλά ένας μικρού της μαθητής Που πήρε δώρο τα χριστούγεννα μια σφαίρα Εδώ, εδώ, πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, πολυτεχνείο Μπορεί να με πέφτω αγαπητάς χάζω Μα για αυτούς μάτια δύο Μπορεί να μην ποτέ Μα τώρα τα έχω πάρει στον Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Σας μιλιά ο άγαπομπληκής Απ' της μάχης, What she do to me To the blue Start me crazy Gotta get